Αισθάνομαι την ανάγκη να διαβεβαιώσω για μία ακόμη φορά τους Έλληνες βουλευτές αλλά και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών ότι η αμετάκλητη απόφαση της κυβέρνησής μας είναι να τιμήσει και να εφαρμόσει στο σύνολό τους τις προεκλογικές προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Για μένα προσωπικά αλλά και για κάθε μέλος της κυβέρνησης η δέσμευση αυτή είναι θέμα τιμής, αξιοπιστία και σεβασμού της δημοκρατίας. Λοιπόν, το λέμε μια και ξεκάθαρα. Η ιδρυτική πράξη μια κυβέρνηση τη αριστερά ενό νέου συνασπισμού εξουσία είναι η ακύρωση του μνημονίου και η καταγγελία τη Δανειακή Σύμβαση. Και μετά πολιτική διαπραγμάτευση. Ξαναρωτάω και στους αν απαντήσει ο η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Και τώρα είναι μέρα μεσημέρι. Γεια σα και καλώ ήρθατε στην Ελληνοφρένια τη 30 Δεκεμβρίου. Η εκπομπή σήμερα έχει τίτλο, είναι μονοθεματική, ο τίτλος είναι πρώτη χρονιά αριστερά και έχουμε εδώ και αρμόδιο α, για να τα, να τα εκτιμήσουμε μαζί και να τα βάλουμε κάτω και να σκεφτούμε και να αναλύσουμε να, μια εσωτερική αναζήτηση όπως λέμε του τι ακριβώς συνέβη αυτή τη χρονιά. Είναι ο Νίκος Μπολιόπουλο. Γεια σας. Προνιά πολλά, καλή χρονιά, συνάδελφος, καλά κρασά. Καλά κρασά κυρίως, Συνάδελφο και συγγραφέα και άλλη ιδιότητα, ιδιότητα, δεν Π, θυμάμαι. Πρώην ποδοσφαιριστής. Πρώην ποδοσφαιριστής, έχει κρεμάσει τα παπούτσια. Πρώτη χρονιά αριστερά, διαλέξαμε σένα για να το κάνουμε αυτόν τον απολογισμό, επειδή τώρα στο τέλος όλοι κάνουμε απολογισμούς, ώστε να μας πάει καλά και η επόμενη χρονιά, μια που θα έχουμε καταλάβει ακριβώς τι έγινε αυτήν που Που πέρασε και βάλαμε τον Τζίπρα στην αρχή να λέει κάτι διαβεβαιώσεις αταλάντευτες, καθαρές, ταράτες. Η, η επόμενη χρονιά θα είναι η δεύτερη χρονιά αριστερά. Αν υπάρξει ναι. χρονιά, αν υπάρξει δεύτερη, αριστερά είναι σίγουρο ότι υπάρχει, έτσι. Και η πρώτη και η θα επόμενη. Θα πάψουν πλέον οι χρονολογίες να είναι που μουχου, μου θα, θα είναι πουα, α. Το α αριστερά, προ, προαριστερά, μετά αριστερά. Ή και η Αλέξη μπορεί να είναι έτσι κι αλλιώς. Ναι. Άλλο, τι το α. Πέρυσι τέτοια εποχή ακούγαμε αυτά που ακούσαμε τώρα από το Τσίπρα Δηλαδή πηγαίνοντα προς εκλογές φαινόταν ότι ναι όχι είχε λήξει Πηγαίναμε για εκλογές κανονική προεκλογική περίοδο Ακούγαμε όλα αυτά που, το, που είπε τώρα ο Τσίπρας Είναι σίγουρο, θα πάμε, θα είναι μέρα μεσημέρι δεν πρόκειται Κοίτα να δει τώρα, μετά από ένα χρόνο Γιατί κρατάει ένα χρόνο τώρα αυτό ναι, το ναι. παραμυθάκι έτσι Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα Ότι ζούμε την από Ζούμε την απόλυτη γιορτή της γελιοκρατίας Δεν είναι μόνο αυτά που έλεγε ο Τσίπρας τότε Τα οποία τα βλέπει κανείς σήμερα Και αντιλαμβάνεται το έρευος Και τη αναξιοπιστία και του πολιτικού ψεύδους Ας πούμε ένα προχτωσινό. Βγήκε ο Τσακαλώτος την ώρα που ψήφιζε το νομοσχέδιο για το πώς τα κοράκια θα ναι. παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη ναι, ναι, ναι. και τα μαγαζιά του Κοσμάκη και έκανε μαθήματα μαρξιστικής προσέγγισης ναι, στο ΚΚΕ για το φίλοι. πώς τα κοράκια θα παίρνουν τα σπίτια και τα μαγαζιά των ανθρώπων. Ε, αν αυτό δεν είναι η αποθέωση τη γιορτή, τη γελιοκρατίας που λέω, τότε τι είναι. Η γελιοκρατία είναι ωραίο να το επισημένουμε εμεί, εσύ, όλοι εμείς που στεκόμαστε στους συμβολισμού και στο νόημα των λέξεων, αλλά έχει ζωή από κάτω. Πατάει κάπου αυτό, έτσι. Θα την πληρώσουν κάποιοι. Βεβαίω θα την πληρώσουν κάποιοι αυτά. Γιατί από τη μια μεριά έχει τον κόσμο ο οποίο βιώνει στο τετράγωνο και στον κύβο όλη αυτή την αρπαγή και τη λιλασία που έχει υποστεί τα τελευταία 6 χρόνια, τα μνημονιακά χρόνια και τα προηγούμενα 60. Γιατί αυτοί οι οποίοι έχουν φέρει αυτού του τύπου τη σωτηρία είναι αυτοί που οδήγησαν με τι πρακτικέ του τα προηγούμενα 60 χρόνια στη σημερινή κατάσταση. Και απ' την άλλη, έχει και μια κυβέρνηση που η αριστερή συνιστόσα τη και φάτη, σαν την κυρία που γυρίζει από του Βερόπουλου, κορδακίζεται χαρούμενη για την ανάληψη αυτή ακριβώ τη απόλυτη ξεφτύλα. Δηλαδή, οι άνθρωποι γύρω μα βογκούν, τα έχουν παίξει και ο θεράπων ιατρό πουλάει τρελίτσα. Και ξέρει μοιάζει όλο και περισσότερο με εκείνο τον αείμνηστο το, το, το, το Δημήτρη, τον το Νικολαίδη το γιατρό στις παλιές ελληνικές ταινίε, που ήταν πιο τρελός και από τους ασθενείς του. Ναι, μπράβο, ναι, που πήγαινε με τα σφυράκια τους τύπα και τα πόδια και τέτοια. Αυτό είναι το φαινόμενο που ζούμε. Ε, βέβαια αυτό όταν το ε, κάνεις μια επιθεωρησιακή γραφή Μια σατυρική προσέγγιση του Μπορεί να γίνεται και ο λίγον ανάλαφρο Μπορεί να έχει και πλάκα Ω ιδανική είναι αυτή για μα. Δεν το περιμέναμε να είναι καλύτερη Αν δεν ήταν τραγωδία λοιπόν όλο αυτό, αυτό που ζούμε Θα είχε πολύ μεγάλη πλάκα όλη ναι, αυτή ναι, ναι. η ιστορία Να σε ρωτήσω Όμω, εγώ ένα θέμα που έχω Περίμενα ότι κάπως έτσι θα τα κάνανε Όχι τόσο έντονα και τόσο χάλια Και τόσο κολοτούμπα τόσο μεγάλη. Όταν ακούσαμε εδώ τον Τσίπρα τώρα με πολύ μεγάλη βεβαιότητα να διαβεβαιώνει και θυμάμαι τα τελευταία δύο χρόνια πριν τι εκλογέ τη 25η Ιανουαρίου, να ρωτάμε όλοι σε όλα τα πάνελ δημοσιογράφη και στι κουβέντε μεταξύ μα: οι άνθρωποι, όταν βρίσκαμε στη αλλά και οι υπόλοιποι, αν έχει ένα σχέδιο Τσίπρα που έλεγε αυτό θα πάμε και θα του πούμε μέρα μεσημέρι θα δεχτούν. Αν δεν γίνει αυτό, τι θα κάνετε. Και λέγαν όχι, θα γίνει και αυτό που λέει μέρα μεσημέρι θα τα δεχτεί, τα νταούλια θα χορεύουν. Κοροϊδευαν. Ή δεν ήξεραν. Αυτή είναι μια συζήτηση που διεξάγεται, είχε φουντώσει το καλοκαίρι που πέρασε. Ναι, με και συνεχίζει Ιουλιανά, να διεξάγεται. Ε, είχε φουντώσει και ήταν μια κουβέντα που διεξαγόταν στο επίπεδο του τι έπαθε το παιδί. Τι έπαθε το παιδί. Ναι. Τι συνέβη. Τι έπαθε το παιδί. Λοιπόν, ε, εγώ αρνούμε να την παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση με την εξή έννοια. Το ερώτημα εδώ τώρα είναι τι έπαθε το παιδί ή το ερώτημα είναι τι έκανε το παιδί. Τι διέπραξε το παιδί, άμα Τι διαπράτηκε το παιδί. Άμα έπαθε, κάνει τα ανάλογα με αυτά που έπαθε. Μπορεί έλεγε, να λέει κάποιο. Μα δεν έπαθε ο ίδιο τίποτα. Έρπι. Αν και η Ραχίλ μακρύ είπε ήταν ψεύτικο γι' αυτό, αλλά η Ραχίλ το λέει, Ναι. Ναι, παρακάμπτω αυτό το λένε. Λέω λοιπόν τώρα. <laughs> υπάρχει, υπάρχει. Απόρριτο. Τι έγινε λοιπόν, Τι έπαθε το παιδί, Εγώ επιμένω. Το θέμα δεν είναι τι έπαθε το παιδί. Το θέμα τι είναι τι κάνει το παιδί. Ε, λέει ένας από τους μεγάλους θεατρανθρώπους του καιρού μας, ο Βασίλης ο Παπποβασιλείου Περιγράφει την κατάσταση ε, με τη μορφή ε, Το παιδί πήρε την κουδουνίστρα του και πήγε στην Ευρώπη Έτσι. Είναι ναι. μια εκδοχή της, μια εκδοχή της ναι. πραγματικότητας ναι. Αλλά εάν πάμε να το αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο θα περιπλέξουμε Θα, θα, πλέξουμε, θα πλέξουμε στο λαβύρινθο της ατομική ψυχολογίας ναι. Δεν είναι αυτό το ζητημά μα εδώ ναι, Το ζητημά μα είναι Με κοινωνικού όρου να αποτυπώσει κανεί την πολιτική πραγματικότητα και την πολιτική ευθύνη Περίμενε. εκείνου Σωστό, ο οποίος που λες. διαχειρίζεται. Έχει δίκιο τους του κοινωνικού όρου, τα αποτελέσματα. Να ρωτήσω όμω Μια κύριε. κουβέντα, πριν ρωτήσει κάτι. Για να το κλείσω δηλαδή. Έτσι όπω το έχω στο μυαλό μου. Τα όρια του Τσίπρα είναι τα όρια τη πολιτική του. Ναι. Ο Τσίπρα, και είναι αλήθεια ότι ο ίδιο το είχε πει αυτό, τα όρια τη πολιτική του τα είχε προσδιορίσει. Όταν έλεγε ότι η θέση τη Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αμφισβητείται. Αν διαπραγμάτευτηκε και, και, και. Όταν λοιπόν έχουν προσδιοριστεί τα όρια και το πλαίσιο, το Ωραία. να βγαίνει τώρα, ε, 8 μήνε μετά, και να λέει: Επέλεξα να μην είμαι με ο ήρωα τη μια μέρα. Γιατί αλλιώ θα καταστρεφόταν η Ελλάδα. Όταν ήδη έχει προαναγγείλει και προδιαγράψει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί. Ε, τι ηρωισμό να περιμένει κανείς, Ωραία. Να Άρα, υπάρχει ηρωισμό. Εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Αυτά τα κοινωνικά αποτελέσματα και τα όρια τα καταγράφουμε και εσύ τα κάνει και καλύτερα με τα βιβλία και τα υπόλοιπα. Και ο καθένα πια τα ξέρει γιατί αφορούν και τη τσέπη και τη ζωή του. Εγώ επιμένω γιατί σε προσωπικό επίπεδο έχω αυτή την απορία και όποιον πρώτον ρωτάω. Έτσι έχει μια αξία για μένα αυτό. Δηλαδή είσαι στην πολιτική για να κάνει κάποια πράγματα. Ε, δεν είσαι για να κοροϊδεύει μάλλον. Δεν μπορεί να είσαι τόσο απαταιώνα. Τι έγινε με αυτού. Δεν τα ξέραν αυτά ή τα ξέρανε. Και κοροϊδεύανε ή όντως δεν τα ξέρανε που επίσης είναι ανησυχητικό γιατί δεν είχε προβλέψει τι ακριβώς θα συμβεί. Όταν έλεγε η Ευρώπη είναι αδιαπραγμάτευτη ε, ή κοροϊδεύε ή δεν ήξερε, πίστευε ότι θα πάει εκεί θα κάνει κάτι άλλο. Είχε νεφελώδη άποψη για το τι θα γίνει. Δεν έχει σημασία ο, η εντιμότητα, η προσωπική... Ενώ ηγέτη σε αυτά τα πολύ κομβικά θέματα και σε ένα λαό που χυμάζεται τώρα πέντε χρόνια. Α κάνουμε την εξή υπόθεση. Α κάνουμε την υπόθεση ότι αυτά τα οποία έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας πριν γίνει πρωθυπουργό και πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει η κυβέρνηση ήταν το προϊόν μια ψευδέστηση. Μια ψευδέστηση στο έδαφο μια λαθεμένη πολιτική ανάλυση Μιας μια λαθεμένη κοινωνική, οικονομική και ιστορική ανάλυση. Θα λυγίσουν οι ξένοι μπροστά μα. Αυτή είναι η μία εκδοχή τη πραγματικότητα. Η άλλη εκδοχή της πραγματικότητας ήταν όλα αυτά να ήταν ενταγμένα στο πλαίσιο του κατά συνθήκη, πολιτικού ψεύδους. Ναι. Ερώτηση, τι από τα δύο είναι χειρότερο. Να έχεις κάποιον ο οποίος είναι προθυπουργός στηρίζοντας την άνοδό του στην διακυβέρνηση της χώρας στο γεγονός ότι είναι ανίκανος να αντιληφθεί την πολιτική πραγματικότητα Του οικονομικού και πολιτικού συσχετισμού ή είναι χειρότερο να είναι ψέφτη ενώ του έχει αντιληφθεί. Α διαλέξει ο καθένα ότι πιστεύει ότι είναι χειρότερο. Το αποτέλεσμα όμω είναι συγκεκριμένο. Από έχει, εκεί δεν και πέρα, έχει μια σημασία αν είναι έχει τη στοιχειώδη αντιμότητα, γιατί δεν είναι μια συνηθισμένη και ο σημείτη μπορεί να πέψει ψέματα και όπω τόπο συνθήκη. Αλλά εδώ περίμενε ο κόσμο από την αριστερά που πήγε και κατέθεσε το στεφάνη, του λέω πώ Πήγε Α. και κατέθεσε την πρώτη ώρα στεφάνη στην Κασαριανή. Δηλαδή, δεν, δεν είπε τα συνήθι ψεύδι. Εδώ καπηλεύτηκε και η απάτη που έχει διαπραχθεί και μόνο με αυτά τα πρώτα είναι τεράστια κατά τη γνώμη Γιατί παίζει με θέματα ιερά και όσια των τελευταίων 70, 80 ετών. Δεν Αυτό, απο... αν το κάνει κάποιο έτσι, δείχνει ποιόν ανθρώπου και ποιόν τη ομάδα. Δεν απομειώνω καθόλου τη σημασία και την αξία των συμβολισμών, ακόμα και στο επίπεδο του πολιτικού ψεύδους, ακόμα και στο επίπεδο τη πολιτική εξαπάτηση. Επιμένω ότι εάν εμπλακούμε. Στην προσπάθεια να αποδράσουμε από αυτό το έρευο στο οποίο ζούμε ε, στην, στο λαβίδηθο της ατομικής ψυχολογίας του Τσίπρα ή του Δραγασάκη ή του Τσακαλώτου ή του Σταθάκη το περισσότερο το οποίο θα καταφέρουμε είναι να δούμε την ζωή μας ως θεατές ενός κινηματογραφικού έργου το οποίο είναι θρίλερ. Το θέμα είναι να αποδράσει από όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Αν το πάω παραπέρα. Εγώ λέω ότι δεν αρκεί να ζει κανείς. Πρέπει και να ε, αναστοχαζόμαστε αυτό που ζούμε Μέσα από το πρίσμα της ιστορίας Γιατί αυτός είναι και ο μόνος τρόπος Να ενατενίσεις το μέλλον ξέρεις, έτσι Χωρίς να μετατρέπεσαι ναι. σε ε, Σε κουραδομηχανή μάμ ναι. κακά και νάνι Αυτά έχουν ξανασυμβεί σε αυτόν τον τόπο Με τον ένα ή τον ναι, άλλο έχουμε, τρόπο έχουμε. Έχουν ξανασυμβεί συνέχεια, δηλαδή Σε συνέχεια. αυτή τη χώρα Έχουν περάσει και τσιριμόκι Τα χώρα... τελευταία πέντε χρόνια μόνο έτσι ήρθαν όλοι οι προσφυπουργοί Γιώργος Σαμαράς uh, και Τσίπρας. Έχουμε περάσει ε, σοσιαλισμούς του τύπου ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο Ανδρέας και Ποπανδέων. μετά Ζήτω και η ΕΟΚ, Ζήτω και το ΝΑΤΟ. Ναι, ναι, ναι. Ε, να το φέρουμε στα πιο κοντινά μας και στα πιο σύγχρονα. Από το 2004 στην Ελλάδα έχουν γίνει 7 εθνικές εκλογές. Αν βάλω τις ευρωεκλογές είναι 9 οι εκλογικές ναι. αναμετρήσεις και αν βάλω και τις περιφερειακές είναι 11 οι Και λοιπόν. Για ποιο πολιτικό σύστημα μιλάμε ακριβώς Τι βαθμό αξιοπιστίας έχει Και το σημερινό και το προχτεσινό Εκλογικό αποτέλεσμα Σε τι αντιστοιχεί λοιπόν όλο αυτό Δηλαδή για παράδειγμα η αποχή είναι μια παράπλευρη απώλεια; Οι συσχετισμοί επίσης πως προκύπτουν Από το σύστημα των 50 εδρών Που συνιστά μια κανονικότητα Μιας κανονικής πλαστογράφηση. Δες το νομοθετικό έργο ναι. Το νομοθετικό έργο είναι θαυμάσιο Fast track, τσακμπαμ, χωρί κανένα κόπο, άσε που ό,τι ψηφιστεί, ψηφιστεί έρχεται γραμμένο απ' έξω. Και τον ένα ή τον άλλο τρόπο γυρνάμε σε αυτό που έλεγε πριν από ένα αιώνα, ένα μισή αιώνα, ο Ροδη, ο οποίο έλεγε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα και μόνο επάγγελμα: η πολιτική. Ποια πολιτική όμω, για ποια πολιτική μιλάμε. Επανερχόμαστε λοιπόν στην πολιτική του ψεύδους η οποία πολιτική του ψεύδου για να ποζάρει. Στα καλυστή του θεάματο και τη επικοινωνία με τον τρόπο που ποζάρι το κάνει γιατί είναι αναγκασμένη γιατί θα πρέπει να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Ποια συμφέροντα έχουν την ανάγκη να εξυπηρετήσουν μέσω του ψέου. Προφανώ όχι τα συμφέροντα των πολλών Αλλιώ δεν θα έλεγε ψέματα. δεν θα έλεγε ψέματα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση που θα την εγκυβωτήσω σε αυτό το τι έπαθε το παιδί, να. τι του συνέβη του Τσίπρα, είναι μάτι. Το ερώτημα είναι τι κάνει ο Τσίπρας, τι διαπράττει ο Τσίπρας, τι διαπράττει αυτή η κυβέρνηση. Ποια είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τη θεωρία ότι αν το διαχειριστούμε λίγο καλύτερα, τούτο εδώ το, ναι, το ναι. συστηματάκι, αν το διαχειριστούμε λίγο προ το μπλε, αν το διαχειριστούμε λίγο προ το πράσινο, τώρα το διαχειριζόμαστε λίγο προ το ροζ, ότι η κόλαση ε, εντάξει, θα έχει και μερικά καζάνια που δεν θα καίνε και τόσο πολύ. πειλάφια Το συμπεράσμα είναι πάρα πολύ απλό Να, πω, ότι ε... τούτο το πράγμα. Δεν διορθώνεται, δεν βελτιώνεται, ετούτο το πράγμα, συγγνώμη για το δογματισμό, ανατρέπεται και μόνο ανατρέπεται. Και όχι στη βάση μια μηδενιστική αντίληψη, μια δημιουργία ενό χάου, αλλά αν δεν ανατραπεί για να οικοδομηθεί σε στέρεα θεμέλια, τότε δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε τίποτα. Συμφωνώ, δεν χρειάζεται, τα ακούνε εδώ οι ακροατέ. Αν εγώ επιμένω σε αυτό στην προσωπική εντυμότητα, είναι για τον εξή λόγο. Αν κάποιο είναι πολύ μεγάλο απαταιώνα, τα μέτρα που θα φέρει. Κατά του λαού θα είναι πολύ γερά και πολύ δυνατά. Έχω αυτή τη, αυτό το μέτρο σύγκριση επειδή. και νομίζω φάνηκε κιόλας, Νομίζω φάνηκε κιόλα. Αλλά πρέπει να σταματήσουμε λόγω πρώτου πακέτου. Και είμαστε εδώ. Ο Νίκο Μπογιόγκλο είναι αυτό που ακούτε. Η Ελλοφρένια σήμερα έχει τίτλο Πρώτη Χρονιά Αριστερά. Ξεκινήσαμε λίγο με τα ψυχοσυνειδησιακά θέματα. Και θα πάμε αμέσω μετά τι κάνει ο λαό. Γιατί έχει και μια ευθύνη ο λαό. Τα παρακολουθεί, τα αισθάνεται όλα αυτά και από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα τα έχει εγκρίνει. <Τι> Avanti popolo alla discorsa bandiera rossa trionferà rossa la trionferà bandiera rossa la trionferà bandiera rossa la trionferà e viva il comunismo e la libertà Ανά το και ο κομμουνισμό και η Λιμπερτά. Είναι από ταινία αυτό, είναι μικρή έτσι, εκτέλεση. Για να εισαχθούμε στο δεύτερο μέρο. Ελληνοφρένεια με τίτλο Πρώτη χρονιά αριστερά, ή όπω βάλαμε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, Πρώτη συμφορά αριστερά. Κατά το φορά αριστερά, κατά μπαίνει να συμπροστά, Βγαίνει το νου, μένει το μου και γίνεται συμφορά όλο αυτό. Είμαστε μπαθεί, εμεί που τα λέμε όλα αυτά κατά τη αριστερά. Γιατί είδα ο λαό 36 τη μία φορά, με απόλυε βέβαια 35 την άλλη φορά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ε, οι άλλοι αριστεροί δεν κάνουν τίποτα, περιμένουν τη Δευτέρα παρουσία. Μήπως είμαστε μπαθεί, βλαμμένοι. Καταρχά, εγώ ένα θέμα με αυτή την, την επίκληση του όρου αριστερά εκ μέρου του κυρίου Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Σε αυτή τη χώρα παρακολουθήσαμε την Νέα Δημοκρατία επί 40 χρόνια να βυσοδομεί στο όνομα τη Δημοκρατία ω νέα δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Παρακολουθήσαμε το Πασόκ να βυσοδομεί. Στο όνομα του σοσιαλιστικού Που oh. ακόμα διατηρεί στον τίτλο no, no, no, no. του Στο Και όνομα του αριστεράς. σοσιαλισμού Και τώρα έχουμε Και ο δεν θυμάσαι που έλεγε Στα αριστεροί της πράξης Θα πω κάτι ξέρεις λέγανε Λένε ότι ε, Πας προφήτης μετά Χριστόν Γάιδαρος εστί Στις 25 Γενάρη Ε, το σημειώνω όχι για να μου επιδαψηλεύσει κανείς κλαίει ε, ούτε ικανότητα προφητείας είναι στοιχειώδης προσέγγιση της πολιτικής πραγματικότητας είχα γράψει τότε ανήμαρα των εκλογών, ότι σε αυτή τη χώρα δεν είχαμε ποτέ έλλειμμα ή μάλλον ήταν μικρό το έλλειμμα ε, κυβερνήσεων αριστεράς ή oh. είχαμε κυβερνήσει oh, αριστεράς είχαμε Τον Σιμίτη να λέει ότι το Πασόκ είναι η αριστερά της ευθύνη. Mm -hmm. Μετά τον πήρε ο αυτό. Που έλεγε ότι η Δημάρ είναι η αριστερά της ευθύνη. Έτσι μέχρι Τον Κουβέλη. Είχαμε μέχρι. μέχρι τον Κώστα Καραμάλη ο οποίο και αυτό εμφανιζόταν ως αντιεξουσιαστή. Ναι, ναι, Ή το Γιώργο του Μπαπανδρέου Ο οποίο την ώρα που έφερνε μνημόνια και δουνουτού στην Ελλάδα έλεγε το αντίστοιχο που λέει ο Τσίπρα σήμερα. Ότι όλα αυτά είναι έξω από την ιδεολογία του. Ναι, ναι, ναι. Και Έτσι. σειρώταν αυτό και αναγκαζόταν για να τα πει. Μα αδερφέ, άμα είναι έξω από την ιδεολογία σου αυτό που κάνει, τότε δεν αξίζει εσύ εσύ η ιδεολογία σου. Άι πέτα την. Έτσι. Αυτό πάει και στου δύο. Ε, αυτό πάει και στου δύο. Άρα όμω να βρούμε ποια είναι η ιδεολογία σου, για να ξέρουμε τι θα πετάξουμε. Μια όμορφη καρέγκλα δερμάτινη στο Μαξί μου, ίσω. Είναι μια εκδοχή Α. αυτή. Η άλλη εκδοχή είναι μια... χιδέο αλλά δεν μου προκύπτει τίποτα. Είναι άλλο μια, είναι μια ε, ε, εκδοχή επίσης ότι υπάρχουν οι ωραίε δερμάτινες καρέκλες εκείνων που εξυπηρετούμε. Από ένα παράδειγμα, πριν από λίγες μέρες εντοπίστηκε αυτός ο απίθανος Δίλιγκερ, ο Σαμποτέρ της ελληνική οικονομίας, αυτός ο, ο, ο, ο πατενταρισμένος εκπρόσωπος της οικονομικής ολιγαρχίας, ο Καστανάς τη Θεσσαλονίκη. Τον ναι, ναι. βουτήξανε, oh, oh, oh. Έτσι. Την ίδια μέρα που βουτήξανε τον Καστανάτη τη Θεσσαλονίκη και την ίδια μέρα που ο Τσίπρας έκανε την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας πάλι για τη μάχη κατά της διακοπ... διαπλοκής, διαπλοκής και διαπλοκής. της ολιγαρχίας, ναι, ναι, ναι. στο νομοσχέδιο που ψήφισαν υπάρχει και μια παραγραφούλα στην οποία, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους εργολάβους και μάλιστα στου εργολάβους που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη εθνική οδό, τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Καλαμάτας, υπό το πρόσχημα των ε, βελτιώσεων λειτουργίας του συγκεκριμένου δρόμου, ο οποίος είναι έτσι; Ο Κορίνθου-Καλαμάτας είναι στις Θα πηγαίνει και κάτω. Α, ναι. Και κάτω ναι, ναι, ναι. Ε, στο πλαίσιο λοιπόν των βελτιώσεων λειτουργίας, Δίνεται η δυνατότητα βάση τροποποίηση τη σύμβαση να επιδοτούνται από το κράτο στην περίπτωση που τα κέρδη του δεν είναι τα αναμενόμενα. Ναι, τι να Αυτό κάνουν. σημαίνει συν Την ώρα τονωθεί, δηλαδή... να μην τονωθεί η ανάπτυξη και η Την ώρα. Ακριβώ αυτή. Είστε, είστε εξοπλισμένοι. Συμφωνώ τελικά. απόλυτα. Συμφωνώ ο απόλυτα ο και τα παίρνω, τα παίρνω όλα πίσω. Ο Καστανά τι προσφέρει, <laughs> <laughs> εκτό από καρακάστανο, ό,τι θε την ώρα. Ενώ άλλο σου κάνει δρόμο. Ναι. Τον οποίο δρόμο τον πληρώσαμε όλοι. Φτιάχνει, φτιάχνει. Μα δεν δρόμο. υπάρχει, είσαι το μοναδικό κράτο στον κόσμο το οποίο προπληρώνει ανύπαρκτου δρόμου οι τους οποίοι κάνουμε. δεν φτιάχνονται και ποτέ. Φαντάζομαι να μην προπληρώναμε όμω, δεν θα είχαμε τίποτα. Να σε το ρίξω τώρα... Τι λέγαμε όμω, κάτι λέγαμε. Κάτι για διαπλοκή ναι, και ολιγαρχία. Κάτι, αντί... κάτι για άλλα τέτοια. Ο Καστανά όμω έπρεπε να σηματοδοτήσει κάτι. Τι δηλαδή να μην έχουμε σε τον τόπο. Καταρχήν ο Τζίπρα επίση στην ίδια Κυριακή που. Μιλούσε για την τέτοια, είχε δώσει τη δεύτερη συνέντευξή του στο έθνος. Η πρώτη του συνέντευξη ως Πρωθυπουργό ήταν στο έθνος της διαπλοκής. Και από εκεί μέσα λέει τα διάφορα όλα αυτά. Είναι πολύ αστείο όλο αυτό έτσι και αλλιώς. Ε, μας καταγγέλεις δηλαδή ότι η αριστερά κάνει στραβά Α, ναι, αυτό, αυτό λέγαμε. στη διαπλοκή. Αριστερά. Λοιπόν, σερφάρουν λοιπόν επάνω σε και σε λέξει με τις οποίες δεν έχουν καμία σχέση. Διότι όλε οι λέξει δεν έχουν το ίδιο βάρο στα ίδια χείλη. Και να πάνε να πάρουν πίσω εκείνα τα λουλούδια τα οποία πήγε και κατέθεσε στο σκοπευτήριο τη Κεσαριανής γιατί τρίζουν τα κόκαλα των πεθαμένων. Τρίζουν τα κόκαλα των κομμουνιστών και των πατριωτών που του είχαν στήσει οι Ναζί στον τοίχο. Να πάνε να τα πάρουν πίσω λοιπόν αυτά τα λουλούδια. Και κυρίω, και αν δεν μπορεί ο ίδιο ο κύριο Τσίπρα να πάει να τα ξαναμαζέψει από εκεί γιατί λερώνουν το χώρο. Να στείλει αυτόν που στον ΟΗΕ πριν από 15 μέρες με εντολή της κυβέρνησής του απήχε από το ψήφισμα κατά του ναζισμού. Αυτά τα είχαμε δει και επί Σαμαρά και επί Βενιζέλου και επί Γιώργου Παπανδρέου. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες, πούμε, όλες της Δημοκρατικής Ευρώπης σε ένα ψήφισμα που ήθελε να καταδικάσει τον ναζισμό, το ρατσισμό, ψηφίσανε Αποχή, αποχή. αποχή. Όχι, κατά, από την όχι κατά Και αν η προηγούμενη Και η Ελλάδα του Τσίπρα τη αριστερής αν κυβέρνησης Αν οι προηγούμενη Ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Παπανδρέου Ήταν μια φορά ξεφτίλε Για αυτό το οποίο διέπραξαν Επιδικών τους Πρωθυπουργιών Ετούτοι εδώ που το διέπραξαν και στο όνομα της αριστεράς Είναι τρεις φορές ξεφτύλες Να αφήσουν λοιπόν ήσυχοι Την έννοια της αριστεράς Βέβαια, α έλεγα λοιπόν ότι στις 25 Γενάρη. Τότε λοιπόν, ανήμερα, είχα γράψει το εξή, ότι σε αυτή τη χώρα λοιπόν δεν είχαμε έλλειμμα ε, κυβερνήσεων τη αριστεράς. Τι είχαμε. Πάντα έλλειμμα. Δεν είχαμε ποτέ, όχι έλλειμμα, γιατί απόλυτη ανυπαρξία. Αριστερή κυβέρνηση δεν είχαμε ποτέ. Είναι άλλο πράγμα να λέει κάποιος ότι είναι κυβέρνηση αριστεράς αριστερά, είναι άλλο πράγμα να έχει αριστερή κυβέρνηση. Αριστερή, βέβαια, όχι με την έννοια τη διευθέτηση συμφερόντων, όχι με την έννοια να κάνουμε τα 3-4 και τα 4-2 του κουαρτέτου των Θεσμών και της Τρόικας, ναι, ναι. αλλά αριστερή με την έννοια ότι στην όχθη των καταπιεσμένων, στην όχθη εκείνων που τους εκμεταλλεύονται οι εκμεταλλευτέ, εσύ βρίσκεσαι σταθερά εκεί και δεν το παίζεις και με τον αστιφύλαξη και με τον χοροφύλαξη, κρατώντας «Είσαι στάχα μου» Ουδέτερες προσεγγίσεις που στο πλαίσιο του πολέμου που διεξάγεται η ουδέτερη προσέγγιση είναι η πιο ηταμή διότι σε πιάνει κλέπτοντας ο πόρα να είσαι με το μέρος του αδικητή γιατί αυτό συμβαίνει. Mm -hmm. Υπάρχει κα κανένα τέτοιο πράγμα το οποίο να έχει σχέση με την έννοια αριστερά. Ξέρεις τι λένε οι ίδιοι ε, όταν τους στέτησε τέτοια θέματα ότι... Μπήκαμε εδώ να απαλύνουμε το μνημόνιο και αυτό σε αυτή τη φάση της επιπτώσεως του μνημονίου και αυτό σε αυτή τη φάση είναι κάτι από το να περιμένουμε τη δευτέρα παρουσία Πώς το απαλύνεις ακριβώς της το, επιπτώσεως του μνημονίου Έδωσε σε 400.000 Φέρνοντας ένα τρίτο μνημόνιο το οποίο ενσωματώνει Τα μέτρα όλων των προηγούμενων. Ε, σου λέω, το συσίτια. Πάνω στα ερήπια Σε κάποιου έδωσε συσίτια ή ο... το ρεύμα. Σε κάποιου κάνει διευκόλυνση για το ρεύμα. Θύμια μου. Κοινωνική. Κάνω το συνήγορο, κοινωνική... δεν τα πιστεύω. Καλά κάνεις. Όχι, έτσι λένε και τα νούμερα προφανώ. Μια συσχύουν. χαρά χασοδίκηση είσαι. Ναι. Λοιπόν, ο συνήγορο αυτή τη υπόθεση. Κοινωνική πολιτική δεν είναι να προστατεύει τάχα μου του φτωχού. Κοινωνική πολιτική είναι να παλεύει για να μην υπάρχουν φτωχοί. Την ώρα λοιπόν που δημιουργεί. Απέραντες εκτάσεις νέας φτωχοποίησης ε, δεν υπάρχει νομίζω σοβαρός άνθρωπος να θεωρεί ω αντίβαρο για αυτή την ε, γεωμετρική πρόοδο της νέας φτωχοποίησης ότι έρχεσαι να δώσει πιο ψίχουλα και από τα ψίχουλα τα οποία είχες εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη για να ποζάρεις με έναν επικοινωνιακό τρόπο ότι είσαι και άγγελος των ισοδυνάμων. Άλλωστε θα προσθέσω εγώ το επίδομα θέρμανσης φέτος το πήραν οι μισοί, το μισό, ενώ πέρυσι ο Σαμαράς το έχει δώσει σε διπλάσιους. Λένε κάποιοι, ότι, γιατί υπάρχει και αυτή η προσέγγιση. Ήρθε ο Τσίπρας, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, με την πολιτική του λοιπόν δικαιώνεται η πολιτική του Σαμαρά. Αυτό είναι επίσης ένα από τα πιο απίθανα τα οποία έχει καταφέρει ο κύριο Τσίπρας. Να διαμορφώνεται μια αίσθηση δικαί που δημιούργησε 1,5 εκατομμύριο άνεργους και έχει επιφέρει μια πανεθνική κατάθλιψη. Ναι. Είναι άλλο πράγμα ε, το γεγονός ότι ο Τσίπρας ενετάχθη και προσχώρησε στην άδικη πολιτική του Σαμαρά, αλλά αυτή η προσχώρηση στην άδικη πολιτική δεν δικαιώνει την πολιτική του Σαμαρά. Είναι συνιστά την προσχώρηση και του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα σε αυτή την άδικη κανιβαλική σε κατάσταση παροξισμού και αγριανθρωπισμού πολιτική η οποία εφαρμόζεται και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θα περιμένουμε. Αναγκαστικά θα περιμένουμε. Πόσε φωλιέ νερού να συντηρήσω μέσα στι φλωγιέ. Μιλάτε, δείχνετε που οι ανοφρανέ του δρόμου. Μιλάτε, δείχνετε που οι ανοφρανέ του δρόμου. Τον πανικό που στραγγαλίζει την Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης Καρφώσατε σε ξώστες Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης Στι φλόγε όσε φωλιέ νερού. Να συντηρήσω μέσα στι φλόγε. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγέ αλόφρα στου δρόμου. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγέ αλόφρα στου δρόμου. Τον πανικό που στραγγαλίζει Η ασφαλής θα πέσει πόλης Καρφώσατε σε ξώστες Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα Η πρόγνωσή ασφαλής θα πέσει πόλης Κι θέλα ακόμη, κι ήθελα ακόμη Πολύ, πολύ. η να ξημερώσει Το δίλημα είναι καθοριστικό και στο δίλημα αυτό, ανεξαρτησία ή μνημόνια, ανατροπή ή υποταγή, η απάντηση είναι μία και μοναδική. Πρώτη φορά αριστερά. Η απάντηση στα μνημόνια. Πρώτη χρονιά αριστερά, έτσι το έχουμε φανταστεί και το υλοποιούμε, το ακούτε. Και σα ευχαριστούμε. Ο Νίκο Μπογιόπουλο είναι ο κύριο που μιλάει, γνώριμη φωνή εδώ από το Real και γενικότερα. Που δεν είναι ευχαριστημένο με τίποτα. Θέλει μια πολύ συγκεκριμένη αριστερά, μια πολύ, εξέλι... πολύ συγκεκριμένη εξέλιξη τη κοινωνία και πολύ... όλα συγκεκριμένα. Ο λαό σε όλα αυτά. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κοροϊδεύεται ένα λαό. Τον είδε τον Τζίπρα, τον Γενάρη. Γίναν όσα γίναν οι κολοτούμπε τεράστιε τον Ιούλιο. Τον ξαναψήφισε. Κατά τη γνώμη μου και τώρα να γίνουν εκλογέ, τον ξαναψήφισε. Τι γίνεται εκεί. Πάει κάτι καλά, δεν πάμε εμείς καλά Τι έχει συμβεί Ερμηνεύεται, δεν ερμηνεύεται, ιατρικός Όχι ιατρικός, πολιτικά Νομίζω ότι αυτό που ζούμε και στην Ελλάδα Και στον κόσμο, γιατί πρέπει να έχουμε επίγνωση Ότι αυτό το οποίο ζούμε στην Ελλάδα Δεν είναι δικό μας φαινόμενο Είναι ένα Απίστευτο μετατραυματικό σοκ Από ό,τι συνέβη στην ανθρωπότητα Πριν από 25 χρόνια Είναι πάρα πολύ δύσκολα λοιπόν Τα πράγματα Πότε δηλαδή Πριν από 25 χρόνια είχες την πτώση το ενός λες. συστήματος, το, τείχος, το οποίο είχε καταφέρει μετά από 70 χρόνια ε, να έχει εξασφαλίσει τα στοιχειώδη για εκείνα που στη δική μας την πατρίδα και στη δική μας τη ζωή χρειαζόμαστε 7 ζωές να τα έχουμε. Δηλαδή σπίτι, παιδεία, υγεία, μόρφωση, ελεύθερο χρόνο κτλ. Είχε και κάτι ελλείμματα... Επειδή ακριβώ είχε αυτά τα ελλείμματα, γι' αυτό έπεσε, γι' αυτό ιτήθηκε mm. στο πλαίσιο αυτής της, αυτού του πολέμου που διεξαγόταν, που βαφτίστηκε ψυχρός. Στη θέση εκείνου του τείχους έχουν διαμορφωθεί πλέον τείχη παντού. Και κανονικά παντού, πια. Παντού. Και κανονικά, όχι μόνο. Προχτέ η Δανία, αυτή η σπουδαία χώρα τη σοσιαλδημοκρατική Σκανδιναβία, που ήταν πρώτη. απόφαση. Να... Για τους πρόσφυγες Οι πρόσφυγες που εισέρχονται Τημαλφή. στα εδάφη, ναι, της, ναι. Εάν έχουν τη μαλφή αξίας Ή χρήματα Πάνω από 300 ευρώ επάνω τους του τα απαλωτριώνει του τα κλέβει του τα αρπάζει η δανία Για να χρηματοδοτηθεί Λέει η υποδοχή στη χώρα ναι, ναι, ναι. Εδώ πια Ε, μιλάμε για Νταχάου κανονικά. Που παίρνανε τα, τη μαλφή, τα νερά του μισθού αυτού Τα οποία Νταχάου, νταχάου έπονται βεβαίω στον Όσβιτ, γιατί πριν φτιάξουν τα Νταχάου του, έχουν φτιάξει ήδη τα Όσβιτ. Μόνο που εδώ δεν υπάρχει πλέον το κυκλόνιο Β, είναι τα νερά του Αιγαίου. Του πνίγουν. Του πνίγουν με άλλο τρόπο. Έτσι. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή μα Ένωση, την οποία θα άλλαζε ο κ. Τσίπρας Το μετατραυματικό απαντάστο γιατί ο ελληνικό λαό. Ψηφίζει ακόμη και την Κολοτούμπα, ενώ πριν 6 μήνε ήταν σίγουρο ή ψήφιζε τον τσίπα για να μην κάνει την Κολοτούμπα. Oh. Απαντά όλο αυτό το τείχο απαντά σε αυτά που γίνονται τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα. Ο λαό μα λοιπόν κατά καιρού έχει σπουδαίε ιδέε. Παλιά είχε ψηφίσει τον Γκουλημί. Μετά ψήφιζε yeah. τον Κλικλί. Yeah. Ψήφισε μέχρι τον Γιώργο Παπανδρέου δηλαδή. Το 9. Yeah. Yeah. <laughs> Τώρα ψηφίζει τον <laughs> Με 43%. Επίση, ο λαό μα μέχρι το 2009 κατά 85% ψήφιζε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ε, ποιο είναι το συμπέρασμα, Υπάρχει εκείνο το συμπέρασμα που έλεγε ο Βέγκο στι παλιέ ελληνικέ ταινίε. Δεν είμαστε λαό, κύριε. Ναι. Υπάρχει αυτή Αυτό... η εποχή. <laughs> Τι είμαστε, άλλη... όμω, έρχεται το ερώτημα: ναι. αν δεν είμαστε λαός. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπο ο οποίο δεν αντιλαμβάνεται και δεν κατανοεί ότι υπάρχουν δύο τρόποι να ζήσει κανεί. Ο ένα είναι να ζήσει με βάση το ποια είναι η ανάγκη του και το ποια είναι η επιθυμία του. Ο άλλος τρόπος είναι ο τρόπος της αποδοχής ενός πλαισίου που έλεγα προηγουμένως, το οποίο είναι καταδυναστευτικό επειδή δεν αντιλαμβάνεσαι, δεν βλέπεις, μπορεί και να μην υπάρχει μια χαραμάδα ελπίδας. Ναι. Αυτό το οποίο κινητροδοτεί κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω κιόλας, Έτσι. δεν είμαι ο καλύτερος στην ένα Ενατένιση και την αποκρυπτογράφηση τη κοινωνική ψυχολογία, νομίζω ότι αυτό όμω που κινητροδοτεί του ανθρώπου δεν είναι ούτε η φτώχεια, ούτε η δυστυχία, ούτε τα ελλείμματα απαντοχή. Λέει κάπου ο Καμί στην Πανούκλα ότι το χειρότερο πράγμα από την Πανούκλα είναι να συνηθίσει την Πανούκλα. Το χειρότερο πράγμα από τη δυστυχία είναι να συνηθίσει τη δυστυχία. Να θεωρήσει δηλαδή ότι αυτό είναι μια κανονικότητα. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε. Και αν υπάρχει ή αν φαίνεται αυτή η χαραμάδα της ελπίδας, ένα. Δεύτερον, εάν ο κόσμος, εσύ, εγώ, ναι. ο Νίκος απέναντί μας, έχουμε τη δυνατότητα να κινητροδοτηθούμε πια για να επανεφεύρουμε αυτή την ελπίδα ακόμα και αν δεν υπάρχει. Δύσκολο. Αναγκαίο. Πολύ, Μονίζω αλλά δύσκολο. ότι σήμερα στις σημερινές συνθήκες περισσότερο παρά ποτέ, Το να ρισκάρει την ανάγκη, ε, το να ρισκάρεις να μπει σε αυτό το παιχνίδι της επανεφεύρεσης και της επαναδημιουργίας πάνω σε σταθερή βάση, γιατί η ανθρωπότητα έκανε βήματα, έτσι. Η ανθρωπότητα, επί 7 εκατομμύρια χρόνια, οι άνθρωποι περπατούσαν στα 4. Τα 2 τελευταία περπατάνε στα 2. Και επίσης, οι δούλοι, φαντάζομαι δεν τους άρεσε που 10.000 χρόνια ήταν δούλοι, ήταν όμως 10.000 χρόνια δούλοι. Οι και δεν τους άρεσε που 1500 χρόνια ήταν δουλοπάρικοι, αλλά ήταν δουλοπάρικοι. Η απόδειξη ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε μπροστά είναι ότι το δουλοκτητικό σύστημα κατέρευση. Μπορούμε να τα πάμε πιο μπροστά. Έχω την αίσθηση, έχω τη βεβαιότητα θα έλεγα, και αυτό δεν είναι ιστορικός χαζοχαρούμενισμός, ούτε επαναστατική αθωότητα. Όπω μα λένε, λένε κάπω κομψά κάποιοι, αντί να μα πούνε. Στην γνώμη θα το πω έτσι. Αντί να μα πούνε μαλάκε, μα λένε ότι πάσχουμε από επιστημ... επαναστατική αθωότητα. Να, έτσι. Λοιπόν, εγώ είμαι βαθύτατα πισμένο για αυτό που έλεγε ο Όσκαρ Βάιλτ. Ότι αυτό το οποίο μπορεί να φαίνεται ουτοπικό, εάν το απορρίψει κανεί, τότε έχει μπροστά του ένα χάρτη τη ανθρωπότητα που δεν υπάρχει κανένα λόγο να ασχοληθεί μαζί του. Ναι. Πρόοδος είναι η ικανοποίηση της μιας ουτοπίας μετά την άλλη. Είναι ουτοπικό όμως τελικά να λέει κανείς ότι έχω δικαίωμα να ζήσω έχοντας ένα σπίτι. Έχω δικαίωμα να ζήσω έχοντας Δουλιά, την ασφάλεια της εργασίας. Ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο, καλή παιδεία, Αν αυτό είναι ουτοπικό και ρεαλιστικό είναι, να όλα αυτά. το να μην τα όλα αυτά, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω για το ότι είναι ρεαλιστικό. Και για το τι είναι ουτοπικό σε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ζωή. απάντησε σε αυτό που είπα εγώ για το λαό, αλλά δεν ξέρω. Ε, πολλοί που το ακούνε συμφωνούν σε αυτά που λε, είμαι σίγουρο, αλλά δεν υπάρχει το κουράγιο να σηκωθεί ή το πλαίσιο να σηκωθεί. Κουράγιο το λέω, γιατί πολλοί το μεταφράζουν έτσι. Ξέρει κάτι, νομίζω ότι. Αλλιώ θα είχαν σηκωθεί. Έχω. τον 19ο αιώνα υπάρχουν. Ε, τότε δεν είχαμε ακόμα κινηματογράφο, δεν είχαμε τη φωτογραφία είχαμε όμως σπουδαίους ζωγράφους υπάρχουν πίνακες επιπινάκων που δείχνουν ε, τους απελεύθερους δουλοπάρικους όταν κέρδιζαν την ελευθερία τους την οποία όμως δεν είχαν να την κάνουν γιατί μέσα ε, στο όριο που, το οποίο κινούντο τους πέταγε έξω από την ίδια τη ζωή mm -hmm. έτσι όπως ήταν διαμορφωμένοι που σαν τα σκυλιά ξαναγύριζαν στο κατόφλι του γεωκτήμονα Παρακαλώντα τον να του ξαναπάρει mm. πίσω. Είναι αυτό που λένε οι Κατσιμιχαίοι και το έχουν πει εδώ και 30 χρόνια. Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Πρέπει να δώσει και την ψυχή σου, δικαί μου. Λοιπόν, η πρόταση, αν μπορεί να διατυπωθεί έτσι, είναι αυτό. η σωτηρία τη ψυχής και να ah. την πάρουμε πίσω. Έχοντα συνέστηση βέβαια ότι η κρίση αυτή που ζούμε δεν είναι ούτε ελληνική, ούτε αργεντρίνη, ούτε ταϊλανδέζικη, ούτε ισπανική, ούτε είναι παγκόσμια έτσι. Και ο παγκόσμιο χαρακτήρα αυτή κρίση ξεκινάει από το παγκόσμιο πρόβλημα. Ότι οι ζωέ μα δεν καθορίζονται ούτε από τι ανάγκε μα, ούτε από τι επιθυμίε μα. Καθορίζονται από τι επιθυμίε και τον έλεγχο των άλλων. Στου άλλου τώρα βάλε Τραπεζίτε και Σόρο, μέχρι πολυεθνικές πετρελαίου, εργολάβου και κατσαπλιάδε. Γιατί αυτό το είδο ευδοκιμή σε, σε αυτόν τον τόπο, έτσι. Ω εκ τούτου, το θέμα τίθεται ω εξή: ή θα καταστραφούμε. Ή θα καταστρέψουμε όλα εκείνα που μας καταστρέφουν. Γιατί, το είπα στην αρχή, για να χτίσεις πάνω σε γερά θεμέλια. Χωρίς όμως καμία δημιουργική ασάφεια, χωρίς κανένα παράλληλο πρόγραμμα και χωρίς άλλε τέτοιε παρλαπίπες. Εδώ, βέβαια, πρέπει να έχει κανείς υπόψη του το εξής, ότι για να το καταφέρεις αυτό, γιατί είναι τόσο ισχυρή η άλλη απέναντι, πρέπει να είσαι ενωμένος. Ναι. αλλά εδώ θέλει μία προσοχή ξαναλέω γιατί υπάρχουν και κάτι στενάξω, κύβδηλα ναι. Ναι, υπάρχουν ναι. κάτι κύβδηλα περί που ακούγονται από τους δίμιους ναι. Έτσι, γιατί είμαστε, για να είμαστε και Δηλαδή άκου τώρα, ακούστε τους να ενωθούμε λέει ποιοι οι εκπεσόντες του δικοματισμού μας λένε τώρα, να ενωθούμε γιατί να ενωθούμε για να παραμείνουν αυτοί στην κουτάλα επίσης να ενωθούμε λένε διάφοροι τύποι που η ταραχή τους ξεκινάει από το γεγονός ότι κινδυνεύουν κατά φαντασία κίνδυνο, βέβαια κινδυνεύουν τα δολάρια και οι παχυλέ τους καταθέσεις και μας απειλούν ότι θα τα πάρουν και θα φύγουν από την κυρία ξαφά μέχρι το... τον Άδωνη Γεωργιά, mm -hmm. έτσι, θυμάσαι όλα αυτά τώρα το... μιλάω για τη γελιογραφική εκδοχή ναι, έτσι, ναι, ναι. Αυτού, του, αυτού του φόβου Μα ζητάνε να, να ενωθούμε αυτοί που από όλους τους κινδύνου, ένας είναι εκείνος που είναι ο χειρότερος του. Μη βρεθούν ποτέ και ζήσουν σαν και εμά. Αυτό είναι ο χειρότερο κίνδυνο. Εννοείται, εννοείται. Και όπω έχουν Τι καταντήσει, άλλο. δηλαδή να ζουν οι υπάλληλοι του. Αυτό είναι ο χειρότερο του κίνδυνο. Εν κατακλείδη λοιπόν νομίζω ότι ε, και θα το ξαναπώ. Όποιο νομίζει ότι η διαχείριση του υπάρχοντο μέσα από αυτή τη διαχείριση υπάρχει, ελπίση, η κατεύθυνση θα είναι ο Δόσαβίσου αριθμό 0. Μενέλαος Ελλάο Το πρώτο βιβλίο που διάβασα. Τι να κάνουμε λοιπόν, γιατί αυτό είναι το ερώτημα και πάντα αυτό θα είναι το ερώτημα. Ε, ο άλλος έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να απαντήσει σε αυτό, στο τι να κάνουμε. Είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Ε, Ήλιτς Λένιν, Βλαδίμυρος, τι να κάνουμε. Ε, έτσι είναι τα πράγματα, όπως ήταν πριν από 100 χρόνια. Αυτός έδειξε το δρόμο. Ξέρετε αυτό έχει διπλή αναγνωστή μισό. Τι να κάνουμε με ερωτηματικό και το άλλο. Τι να κάνουμε... Κρατάμε, λοιπόν, το, κρατάμε το, το πρώτο, το πρώτο, το πρώτο, το πρώτο. Κρατώντα επίσης το εξή Ότι ε, να κάνουμε λοιπόν αυτό Να το ξαναχτίσουμε όλο το πράγμα από την αρχή Αυτό να κάνουμε ε, Ενθυμούμενοι ότι την Καμήλα Δεν θα την φορτώνανε Αν η Καμήλα δεν γονάτιζε Έχω και λύση σε αυτό και κλείνουμε με αυτήν Μητροπάνος για να αρχίσουμε να σηκωνόμαστε Γιατί ακούγοντας το τραγούδι που κλείνουμε Δεν μπορεί παρά να σηκωθείς Οι, Τουλάχιστον αρχίσει σιγά σιγά να χτυπά. Το, το πόδι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Το, το δίνω και τα βουνά και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένη και λίγο μάκι μα πάει να χτίσει τη φωλιά αχ τη φωλιά στου κήπου την κορομία δίπλα στον μπάν δίπλα στον μπάν δίπλα στο μπάνο κομμάκι πάει στη μάνα υπομονή δε με νηστό, δε με νηστό μαντήλι βρήκε ας αδερφούλα μου, αδερφούλα μου και στη γειτονοφούλα μου Φιλικοφίλοι, φιλικοφίλοι, φιλικοφίλοι στα ΧΗ. Στη Λούρα, μου ένα πολύ να πάει στην ώρα να υπομονή.